Στο βασίλειο των τρελών, μην ψάχνει λογική. Το έφτιαξα ψυχέ που γυρεύανε ζωή. Ένα μέρο που απέχει από όσα ξέρεις. Και στα αλήθεια δεν χρειάζεται να έρθει. Θα έρθει αυτό να σε βρει, σε χαρά και λογή. Σε θρύψη και μαυρίλα, σε λίχνο και καμπύλα. Τα σπρηφορές πια μόνο κρατάμε εκεί πέρα. Χορεύουμε τη νύχτα και κοιμόμαστε τη μέρα. Ψάχνουμε κάτι από εδώ και από εκεί. Χτίσαμε γκάγγελα και γουστάρουμε πολύ Εδώ επιβιώνουν οι σωστοί κι ο Όσοι πλήρουν τους όρους σαν ευχαριστήρες κάρτες υπογράφουμε Με το ίδιο μας το αίμα Κι έτσι δεν πάθουμε τους τοίχους μας με ψέμα Στο βασίλειο των τρελών γιορτάζουμε μαζί Είναι ο κόσμος που αρμήθηκε σπουντάνα λογική Τόσο σωστό φαίνεται λάθος να μας πούν πώ είναι τάθος Από τα γέλια αντυχεί όλο το βασίλειο Μπαίνουμε κρυφά σε φράσεις σε βινήλιο Ένα γέλιο που τραβάει πέρα ως πέρα Και δυο μάτια κενά που δεν έχουν τέρμα Στο βασίλειο των τρελών γιορτάζουμε μαζί Είναι ο κόσμος που αρμήθηκε σπουτανα λογική Το σωστό φαίνεται λάθος, υπερτερήτο σε εμπεινήριο ένα γέλιο που τραβάει πέρα ω πέρα. Και δυο μάτια κενά που δεν έχουν τέρμα. Συχνά λένε για μας, και φαντάσματα. Παλιά τροπαγούρικα παραπονιά ρηκάσματα. Μα φαίνονται λαστεία. Πολύ να το δέρμα σε μηδέν θερμοκρασία Προτιμάμε το σκοτάδι Το φως σας μας τυφλώνει Δεν μας νοιάζει να ξέρεις Το πότε ξημερώνει Δεχόμαστε μόνο το χάδι από παιδιά Μα πολύ συχνά μα φοβούνται κι αυτά Ο ουρανός φυγάζει τη νύχτα και τη μέρα Φεύγουνε τα άστρα και φέρνουνε αέρα Να κλείσουνε οι πύλες, η ώρα ζυγώνει Και αύριο καινούρια μέρα νυχτώνει Πάει μέρα ω πέρα, πέρα. και δυο μάτια κενά που δεν έχουνε τέρμα.